Σύνδρομος προτροπή αντίστοιχος προς όσα προηγουμένως ανεπτύχθηκαν λεπτομερώς. ανεβαίνετε ανεβαίνετε αδελφοί επιθυμώντας ολόψυχα τις αναβάσεις, ακούγοντας αυτόν που λέει δεύτε αναβόμεν στο όρος Κυρίου και στον τον οίκον του Θεού ημών Ισαΐας δεύτερο κεφάλαιο ο οποίος δίνει στα πόδια μας την ευκοινησία του ελαφιού και μας ανεβάζει σε ψηλούς τόπους τα ζήτα ψαλμός ώστε να νικήσουμε δοξολογώντας αυτόν Αβακούμ τρίτο κεφάλαιο Να προσέξετε παρακαλώ μαζί με εκείνον που λέει σπουδάσαμεν έως σου καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Θεού η Σάνδρα Τέλιον εις, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Του Χριστού, που στην ηλικία των τριάκοντα ετών ως άνθρωπος βαφτίστηκε και κατήχεται την διακοστή βαθμίδα της πνευματικής κλίμακος. Ας προχωρήσουμε μέχρι την τελευταία βαθμίδα της αγάπης για να συναντήσουμε το Θεό, εφόσον βέβαια η αγάπη είναι ο Θεός, στον οποίον πρέπει ύμνο, στον οποίον ανήκει η δύναμης και το σθένος, στον οποίον υπάρχει η αιτία κάθε καλού και υπήρχε και θα υπάρχει στους απέραντους αιώνας. Αμήν.